Πhésitez, Noel, hai, αποστολή. Αποστολή μου. Όταν λέει Μαλακίε, πού τον από την βρίσκεται. Και επειδή είναι κουτοπόνηρο, ψάξα και στην πλάτη του πρέπει να έχει και μπαταρία. Εσένα, Μωρή, τι πρέπει να σε κάνουμε όταν λε Μαλακίε. Να μην σου σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν θα γνωριζόμασταν. Άμα δεν σου σημασία, δεν σου σηκώνω το τηλέφωνο. Όποτε λε Μαλακίε, δεν θα είχαμε γνωριστεί ποτέ. Αφού σημαίνει Κοιτάξτε να δει, μαλάρι μου, αν δεν ήταν τόσο οργανωμένο, θα μπορούσε να είναι και αληθινό. Αν δεν ουρλιάζατε όλοι το ίδιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τι αθλητικέ, τι. Θα σα πω ε, κάτι. Το... Υπάρχει σχέδιο εξόντωση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ θα σου το πω, και οργανωμένο μάλιστα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ε, και α, συνεργασία α, τώρα α, για να μην τα οκοειδευόμαστε. Κουκουέ Νέα Δημοκρατία, να τα λέμε. Γιατί σωπό... αφού θα καταλήξουμε εκεί <laughs> να κάνουμε το γύρω-γύρω όλο. <laughs> και όχι μόνο κουκουέ τώρα για να το ανοίξω λίγο. Ολονών με τη Νέα Δημοκρατία. είναι οργανωμένο. μόνο αυτοί οι παιδί είναι όλοι κατά του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ τα okay. κάνει καλά και τον πολεμάνει άλλοι και θα πέσει Έλαρα από στόλη, για πάντα. Λοιπόν, άκουσα είσαι υπέρτη σύλληση του Στέφανο Χίου σαπ, δεν μου απάντησες. Θέλω να μου ξαναπαντήσεις δεν, Στέφανο... δεν καταλαβαίνω αυτή την τιμονή δε... με τον συνάδελφο Έτω... σύντροφο Στέφανο Χίο Δεν είναι σύντροφο ορμοχίο, πραγματικά με χωρίζει άβησω με τα χρυσαυγήτικα που κάνει, αλλά λέει πολλέ αλήθειε. Και ποιε είναι αυτέ οι αλήθειε, αφού είναι σωστά τα προδοσέλητα. Άι, παράτα μας. Άιντε, χυλός. Το χυλό για φαγητό, λοιπόν. όχι για μυαλό. Λοιπόν, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Όλα καλά! Όλα καλά, συ. Έρωμα για σένα. Και εγώ χέρομαι για σένα. Ένα διαφωνική φωνή στιμένη, ξέρει τύπου radio DJ από όπου και τέτοια για πε. Μα είχατε με στην εκπομπή τη σεζόν ότι θα κάνετε κάποιο αλλά στην επικοινωνία με το λαό και στα αιτήματα. Α, και λέμε θα και μαλάκια. Με... Φ... Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέμε και δεν τα εννοούμε πολλέ φορέ. Τα λέμε και δεν τα εννοούμε. Ε, τι καλά. Συρίζα είναι εντελώ. Τελείω, ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αριστερά, ένα χρόνο από τη δεύτερη φορά αριστερά. Θε συμφωνέ πώ κάνουν καριέρα όλα αυτά τα Χρόνια, και του άσκω ο κόσμο εκεί σαν λεγισμένα. Κι ακούσει τη φωνή τη ψέφτη την υποσταλισμένη και, και πει εκεί, έπαιζε τηλέφωνο, να παραγείλει στην τραγούδα. Μια χαρά την κάνει μου σε τέτοια φωνή. Ε, την έχω μελετήσει. Ναι, βέβαια! Διότι είσαι και πολύ κάλλοντα. Τά μου πέφτα. Έλαγω, θέλει, να σα το πω για να σα πω. Θα πέρα τηλέφωνο και ζητά με 10 θέματα. Π... Η μερίζει αδιάταξε πια. Μιώθω <laughs> να πούμε πώς... να πέρα να δώσω συνέψ τύπου. Πόσα τρέιλε γυρίσατε για την δηλοτική ελληνεία. Ένα, πώ αναγυρήσουμε. Αυτό με τα πόδια. Ό, δεν δικό μα αυτό. Αυτό είναι του καναλού. Απλά ήταν λίγο αστοχή θα αντόλε. Τα πόδια Σου, σου φαίνεται μπορεί δικά μου τα πόδια αυτά. Αυτά τα πόδια για να είναι δικά μου πρέπει να γίνουν τρει λοιπόν αρρωφίσει. Αυτά παιδι, με τα τσαρίχα, δεν είναι δικά σου. Σου μοιάζει δικό μου αυτό το αδύνατο το πόδι. Δεν πρέπει να το δω. Μία φορά το πέτυχα. Ε, δεν είναι δικό μου. Αποστολή, κάνατε ε. επανάσταση εχθέ και σε εμά δεν είπατε τίποτα. Εμεί κάναμε επανάσταση. Άντερε, Αποστολή, τι εμβολιασμό. Ευα... Μπλικουτί τα το... μεγαλύτερη επανάσταση του μπλικουτί που μπορούμε να κάνουμε εμεί. <laughs> Κωτικά εμβατίρια ήταν αυτά. Καζομάει, ώρα. Να κατασταλουμε λίγο έτοι... το κίνημα. Τι να κάνουμε. Ήμασταν έτοιμοι να βγούμε στο δρόμο. Ποιο δρόμο, παιδί μου, γι' αυτό τα βάλουμε για να βγει στο δρόμο. Ναι. Τα βάλαμε για να μείνετε εκεί να κουταραδιόφουν να μην βγείτε στο δρόμο. Να σου πω εγώ όμω με άλλε εδρωμέ να συναδέλφυσε καταλήγουμε στο εξή ότι για πρώτη φορά ο σταθμό μα μας οδηγήσει σύγχυση. Διότι πρόσεξε! Το πρωί πρωί ο Μπάρμα, εκείνο το σεξουαλικό άτομο που παίρνει το τονοτικό για το Και μας παροτρύνει όσο μπορούμε να τα μαζέψουμε Να σηκωθούμε ένα φύγουμε από την Ελλάδα Ναι ή όχι Αλλά μετά βγαίνετε εσείς πάλι και μας ξεσηκώνετε Καλά παιδί μου και σε ένα ξενοδοχείο πα Στα δωμάτια δεν μένουν όλοι οι μέσα Δεν είναι όλοι οι ίδιοι που μένουν στα δωμάτια που Άλλα είναι. πράγματα κάνει ο ένας στο δικό του δωμάτιο Άλλα κάνει ο άλλο στη σουίτα και Σύμφωνη, αλλά ακούγεται και τι μια άλλη να, να οργανωθούμε, ρε παιδιά. Μα τι να οργανωθούμε, να οθούμε, παιδί μου, τι θε μια ομοιομορφία σε ένα ραδιόφωνο, η ομοιομορφία είναι η αρχή του φασισμού. Αυτά θέλετε. <laughs> <Αυτά, laughs> θέλετε. Πόσο την ξεσηκωνόμαστε, εσεί τι ρόλο θα παίζετε στον κόσμο. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Okay. Δεν θα σα <σχει> δώσω λογαριασμό. Τι θα κάνετε στο ξεσηκωμό, εσεί. Τι ξεσηκώστρε. Α, πιο πολύ από είσαστε, έτσι. Δεν είμαστε ξεσηκώστρε, ανάφτε τώρα. Εγώ νομίζω ότι θα μείνετε χωρί δουλειά, Δεν σα συμφέρει. Τώρα είμαστε ανάφτε. Χωρί δουλειά, εμεί, με αυτή την κομοδία στη χώρα, ξέχνα το. Θα ναι, ναι. βρήσατε ποτέ την οικογένειά σα. Ναι. Δεν κατάλαβα ότι τι. Ότι η οικογένειά μα θα κάνει όλα καλά. Την οικογένειά σα. Ναι, κύριε, την οικογένειά μα. Όσο για να σα φαίνεται περίεργο, ναι, την οικογένειά μα. Η οικογένειά μα είναι αγεία, επειδή είναι η οικογένειά μα, δεν μου πάνε στο διάλογο, λέω εγώ. Το φωντσίπρα δεν έχετε συγγένεια εξέματο. Εμεί. Ναι, μαρξιστέ όλοι. Α, Ά, ναι, σύμματος ναι. Σύμματος. ναι. Όλοι. όλοι. Το όλοι με ωμέγα και κάπα μπροστά. Ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι καθένα συνεχίζεται μαζί και στο τέλο όλη χώρια. Μόνο για τη μάθα. Μόνο για τη μάθα. Είναι αυτό που λέμε πουλιά στον αέρα πιάνετε. Πο αγώνα που δίνεται. Συνεχώς. Από το 22. Άπαξ και ο αγώνα εκπροσωπείται πια από του Μην παρετηθείτε και αυτά και βγήκαν αυτή στον αγώνα, εσεί δηλαδή. Άστο. Έχει ξεφτυλιστεί πλήρω. Τα ορφανά του Τσαουσέσκου τελικά, τα ορφανά του Στάλιν, αδέρφια. Τα ορφανά του Χίτλερ να σκέφτεσαι, τα αδέρφια σου. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό, εγώ με του Απριλιανού. Α. Αυτό το έθνο. Α, κατάλαβα. Τι. Τα ορφανά του Πάτου δηλαδή. Να συζητήσουμε κάποια στιγμή την 21η Απριλίου του 2017. Θα το είχε μέσα. Σαντρελό. Α πού όμω δεν έχουμε τα ταλέντα, αυτά τα αυτά, αγαπημένα σα. Στου πατεράδε σα. Που στο κάτω-κάτω να λέμε και τι αλήθειε, δεν μα άφησαν και χρέο, ε. Ήταν αλλιώ τα πράγματα επιχούντα. Μετά τη μαξιωθεραπεία θα ακούσει από εμένα και την πάπαδο πουλοθεραπεία. Είναι λε, αμαρτία, αμαρτία, αμαρτία, αμαρτία να μην πηγαίνετε σε κάποιο talent show, ε. Είναι αμαρτία, λε, αμαρτία να το ακούω μόνο εγώ. Είναι κρίμα. 12,75. Δηλαδή, γιατί ναι, να μην σε αξιολογήσει μια φορέιρα, ένα μουζουράκι, δεν καταλαβαίνω. Ποιπάτη. Είναι κρίμα τόσα σούργια να πηγαίνετε χαμένα. Α, αυτό λέω. Να μάθει κάποια στιγμή να λε, είμαι αυτό, πιστεύω σε αυτό και δέχομαι αυτό και πιστεύω για πάντατατατα αυτό. Δεν με δεν είμαι σκουλγητή. Να μην ξέρω πού θα πάω. Δεν είναι αποστόλη να μιλήσουμε και τώρα σαν άντρε. Σαν άντρε θα μιλήσουμε εμεί. Εσεί είστε πονά, ευνούχοι. Θυμάστε τη φωνή του Παπαδόπουλου, του αρχηγού σου. Α επεδύμη τώρα. Καταλαβαίνουμε μην γιατί μην μην έγινε μην όλα αυτά. Αν καταλάβει από τη φωνή, καταλαβαίνει τι γίνεται α, και μέσα στο παντελόνι και λε, έχει και αυτό τα ζήσαμε όλα αυτά. Α, Η Ελλάδα α, υποφέρει χρόνια από μικροτσούτσουνου. Ωραία, δημοκρατία. Εσύ να μιλήσει κι ο άλλο. Όχι δημοκρατία, αγάπη μουσένα. Όχι δημοκρατία. Έλα τώρα, ηρεμά. Θε και δημοκρατία. Όχι, όχι, όχι. θα ακουστώ εγώ. Δεν έχει και όχι τίποτα. Το, άλλο, το κάνω για να νιώσει και εσύ οικεία. Σου δώσω δημοκρατία Είναι. τώρα ξαφνικά, Είναι. να πάτε σε κεφαλικότητα. ήταν ό, το άστο. Είσαι ο Αποστόλη. Αυτό. Άκουσε να τη επειδή διαβάζοντα σε μια σελίδα του Facebook σχετικά μια δημοσίευση για κάποιο Γερμανό που ήταν στη Λαμία την εποχή τη κατοχή. Ναι. Σανδάλη και... κάλτσα. Όχι, συνεργάστηκε με το ΕΑΜ. Και τι αυτό συνεργαζόταν με το ΕΑΜ, δεν φορούσαν κάλτσα και σανδάλι ε, Δεν ξέρουν. Ε, ε. Ε. Ε. Ε, όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου αυτό. Απλά ο άνθρωπο συνεργάζεται με το ΕΑΜ. Ε, γιατί είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί συνεργαζόντουσαν με το ΕΑΜ όπω όλοι ξέρουμε. Ε, όχι. Ε. Υποτιτλισμό δεν Όχι, όχι, μην τα τα πράγματα. Ναι, ο ίδιο έγινε, πήρε ελληνικό όνομα, ονομάστηκε κόκκινο, έγινε αγιογράφο στη συνέχεια. Και εγώ λέω, Πώ γλίτωσε από το, τη Μακρόνιση ο άνθρωπο τη γλίτωσε επειδή συνεργάζεται με το ΕΜ, Δεν το πιάσε, Νέλη, το μάτι πάρει τη Εκεί είναι το ζήτημα. Κι εγώ το ψάχνα το ζήτημα, να ξέρετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και εγώ, και εγώ ευχαριστώ, γεια. Ναι, ναι καλησπέρα σας Γεια σας ε, Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Μάρκο Μάρκο, του Σεφερλή Όχι, το, Μάρκου Ναι, Αγίου Μάρκου, Ιωδός, είναι στο κέντρο κάτω Να σας τη δώσω, να συνδέσω Ναι Στην Ευαγγελιστρία σκοτά αυτή δεν λέτε Τα ρουχάδικα, να σας συνδέσω πάντως Ναι Α, που καλύτε. Από τον κύριο Νάνευ, τα πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα. Μάλιστα. Εσεί είχατε δώσει το σάκι του ρουβά σε εκείνη τη φωτογράφηση που είχε βάλει στο τσουτσούρι μπροστά από ένα Όχι. Όχι, λέω, μη παραξήγηση μπορεί. Λοιπόν, σα συνδέω με την Αγίου Μάρκο, μισό λεπτάκι, Ναι, ναι. Να είστε σεβαστικοί. Έλα, πω όλοι, Σουλτάνα είμαι. Έλα, πάλι, τι θε. Ευτυχώ άλλαξε τόσο πολύ η φωνή μου από την τρομάρα μου. Πάλι καλά, και εγώ δεν την άντεχα. Με πήρανε από τη σουρούφαντά σου, δεν είναι αυτή η φωνή να ριβγάζει. Δεν κάνει μαθήματα. Ε, το σουλτάνο όμω με το πείς. Όχι, Donc, Το νεολοκά είναι ό,τι πρέπει. Το καπίστευε, τι είναι. Ε, εγώ δεν ξέρω. Φυσικά ξέρω. Το, το... έχει κόψει ναι. αυτό, θέλω να σε ενημερώσω. Να προσέχεις, το συγκινήσω. Γιατί μπορεί και σένα. Θα μου φέρουνε. Και, και όσοι είστε έξυπνοι να χρησιμοποιήσουν. Πολύ μας. Μαρή Σουλτάνα, μην είσαι εκείνη που έχω δει στο αχελό στη δίπλα που δίνει συμβουλέ τη Εκκλησία. Μα δεν νομίζω. Όχι, Α, δεν είσαι και σίγουρη. δεν Ολώς... είμαι και σίγουρη, αλλά δεν. Λοιπόν... Πο... Να σου πω, Μαρή Σουλτάνα, πόσο χρόνο είσαι, 49. 49 και τέτοια πέτρα. Άδεσαι, μου σε παρακαλώ να σου πω μερικά πράγματα που πρέπει να τα ξέρει και μετά, όποτε θα θέσει, να με παίρνει εσύ τηλέφωνο, εντάξει. Αγιευτιέ, Ναι. Λοιπόν, να διαβάσετε την κοινή θήκη σε μετάφραση. Τώρα να... Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Πώς. Θέλω το πρωτότυπο, Πώς. δεν μπορώ τη μετάφραση, αυτό έχει τίποτα. άλλο. Να διαβάσει την ψυχή, την πνεύμα, πνευματικός πατέρας, ο πνεματικό πατέρα, σε πνευματισμό. Ενώ ξέρουν ότι είναι πνευματικό πατέρα. Και τι είναι και τράγκο, να με το πόλεμο. Τράγχο. Ναι, ναι. Αυτή που του χρυσών τα πανκάρια, αυτή είναι τράγγε. Αφήσαμε να σα το πω. Λοιπόν, εγώ είμαι ασφαλή. Εσέσσω όμω δεν είστε και πολύ. Μην... Θε μην... εσύ ασφαλή. Μην είμαστε ασφαλίσει επειδή υπάρχει εσύ, αυτό δεν είμαστε ασφαλίσει. Ναι, αλλά τι να κάνουμε από το φόβο μα κάνουμε ό,τι θέλουν; να σου πω με νερού εγώ δεν θα το επιτρέψω αυτό. Να σου πω τώρα, εσύ τώρα ψυφίζει. Θα μάθει να εμένα να έχω τα δικαιώματά μου. Εγώ κοίταξε, έχω όμω το χαρτί το τελευταίο. Του γιατρού. Ξέρει τι γράφει. Τι τραπέζι. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τη φωλιά του κούπα, μην ζωίνει ελφυνό. Το τελευταίο μέρο, το τελευταίο μέρο δεν είναι καθόλου ελληνικά. Α, έπεζε εκεί στην ελευθερώ. Με διέκοψε τώρα και. Δεν πειράζει, να σου πω τι ψυφίζει. Δεν ψυφίζει. Αν ψήφιζε, αν ψήφιζε. Πέσω του μέρδευε με ένα τρόπο και σου δίνουν δικαιώμα ψήφου. Τι θα ρίχνετε. Περίμενε να σου πω ποιον να ψηφίσει, Όλοι είναι το ίδιο. Όχι, oh, δεν είναι όλοι το ίδιο. Πώς να με συγχωρεί. Πε μου, μου έτσι. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μου, είτε, εγώ δεν δεν μπορείτε να βαρέσετε, α πούμε, τον Βασίλητο που έχετε πολλά κοινά λοιπόν, δίπλα με άλλου. Αν κάποιο σα προσβάλλει ότι είστε αμαρτωλοί, θα του απαντάτε ναι, τα κάναμε, δεν ξέραμε, δεν θα το ξανακάνουμε. Μην τα λε γρήγορα, ναι. να σημειώνω. Αν πα κάτω από ράσο και σε διαβάσουν ευχή, θα σε κάνουν πολύ υπάκου. Μωρή σουλτάν, να βαρέθηκα. Να μην βαρέθηκα. Να αύριο πάλι φτάνει, φτάνει. Δεν μπορώ όλη την καινή διαθήκη. Άστο, το γεια, γεια. Δεν ja, Κοίταξε, δηλαδή, τα ψίχουλα του Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, του Μητσοτάκη, πρώτη φορά, να το καταλάβει ο κόσμος γιατί δεν το έχεις ακούσει αυτό το όνομα, τα ψίχουλα του Μητσοτάκη και τα ψίχουλα του Τσίπρα. Εγώ θα πληρώσω 50% λιγότερο αεφία, 50% λιγότερο θα πληρώσω τώρα, πρώτη πρώτου του 2017 θα πληρώσω 40% λιγότερο ο ΑΕ και τρίτον οι περισσότεροι μου πελάτε είναι στο δημόσιο τομέα. Άρα, αν του πειράξει ο κ. Μητσο Θα θυγείουν τα δικά μου συμφέροντα. Οπότε, αν συγκρίνω τα ψίχουλα του Μητσοτάκη και τα ψίχουλα του Τσίπρα, τα ψίχουλα του Τσίπρα είναι περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σα, Μητσοτάκη. Καλά σα έχει μάθει ο Αντρέα, βέβαια, ναι, αλλά είστε ωραία. άξιοι τη μοίρα σα. Ή ψηφίζει βάση των ψυχούλων, ή περιμένει να φάει τη φρατζόλα. Αλλά ορισμένοι περιμένουν 40 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή διεκτική τη φρατζόλα, ή να σου πω ακόμα καλύτερα. Ναι. Μαθαίνει να φτιάχνει μόνο σου τη φρατζόλα. Λοιπόν, σου Ναι, γεια σα, Παπαστάλη μου, τι κάνει! Γεια φιλαρακή! Εδώ, κομμουνιστική Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά, καλά, μην ξανήγεσαι. Είναι αποκρυπτογραφημένο, λοιπόν. Ναι, ναι. Τα ραδιόφωνα στην πόλη μα, γιατί εμεί δεν έχουμε λεωφορεία, δεν τα χρειαζόμαστε σε αυτή την πόλη. Τα ραδιόφωνα στην πόλη μα, τι παίζουνε. Γιατί δεν έχουμε λεωφορεία, φταίνει οι εργαζόμενοι, δεν κάνουν πίσω, δεν δίνουν τη μισθοδοσία του, να τη μάθει ο κόσμο. Ποια είναι όμω η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το κράτο θέλει να μειώσει την επιδότηση που δίνει στον ΟΑΣ γιατί ε. το θέλει να το κάνει αυτό, για να. Εφαρμόσει καλύτερα το μνημόνιο να είναι πιο μερικελικό το κράτο μα. Θέλει να μειώσει τι επιδοτήσει. Τώρα σοβαρά πιστεύει ότι ασχολούμαστε και μα νοιάζει η Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι μια επίση μεγάλη υποστολή παρατηρήση. Πολύ σωστή. Γιατί για με πού δεν κάνει να και απασχολώ τα το αυτιά του κοινού του στο Θηναϊκό. Τον καλό μα δήμαρχο τον Πουτάρη τον επιστρατευμένο και πει κάτι θα να πει. Ωραία κρασιά, τι, τι άλλο με το να πει κάτι άλλο. Είναι ορισμό που λέμε καλά κρασιά. Τέλο.